¿Opa, opa? ¿Opa, opa? ¡Oh! ¿Qué tal, mi hermanito loco, capullo? ¡Cojones! ¡Cojones! ¡Hijo de puta! To... ¡Hijo de la grave puta! Σω το βίντεο του οικοδόμου που μου η Α, οικοδόμου είναι ελληνικό, ναι. ναι, και περιμένει ο άνθρωπος με αλαμάνο, αλλά δεν μου απαντήσει. Αλαμάνω, που το που... Στο Instagram σας το έστειλα. Για να δει ότι είναι άνθρωπο δεπαλάμπρα. Να σου Τα 150. 150 του γκαντέμι παίζουν και σε bitcoin Γιατί θέλω να ψωνίσω κάτι σπόρια από ένα onion site. Τι σπόρια, δεν μ αρέσουν αυτά. Ε τώρα δεν μπορώ να στα πω αυτά στον αέρα. Όπα, τι γίνεται, τι γίνεται. Από αυτά τα Όχι, όχι, όχι καλά. Παπάδε! Ναι, <Κα> ναι, ναι. Το βάζει σε γλάστρα, κατάλαβα. Χασίσει. <Γε>, <Κασίσ'> Εδώ πάντω ούτε τσιρότο δεν μα βάζουν εκτό αν ζητήσει. <Κασίσ'> τσιρότο! <Κασίσ'> <και> τσιρότο <Κασίσ'> το, <Κασίσ'> το τσιρότο είναι Ισπανικό, ε! Θερότο! Τσιρότο, ρε! Κίτρινο κορδελάκι. Μόνο κίτρινο κορδελάκι δίνουν για του εθνικιστέ Καταλανού. Αλλιώ τσιρότο δεν βάζουν. Και εσεί κράζετε το ρογκαντέμ που σα έδωσα και 150 ευρώ. Πάντω άμα παίξει σε bitcoin να μου πει και να σου στείλω και σε ένα σφοράκια, εντάξει. Κάθονται εκεί πέρα μα τουρώνουν και παίρνουν αποφάσει και <Κασίσ'> νόμου φέρνουν για το μέλλον τη πατρίδα μα.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 Από τι ανεμογεννήτριε. Όχι, δεν σε πάρει. Τα έχει βουνό καταρχάς, ή θα έχει γίνει εξόριξη μέχρι να έρθουμε. Είναι ένα, είναι ένα λόφο. Είναι... Γιατί δεν βάζει το λόφο άμα θέλει ανεμογεννήτρια, μια χαρά βάζει. Βάζει, βάζει, οπωσδήποτε. Δίπλα είναι ακριβώ τα λιπάσματα τη καβάλα. Απολυπάσματα σε λιπάσματα παίζω φέτο. Απολυπάσματα σε λιπάσματα. Δίπλα είναι ακριβώ. Ναι, έχω ένα meeting. Τώρα βρέθηκε το μιντιγκ. Για το αυτοκίνητο. Για το Ναι, έχω για το αυτοκίνητο. Για ποιο πράγμα? Για το αυτοκίνητο. Για το Α, γεια σα. Γεια σα. Παρακαλώ. Ναι, γιατί κάναμε κλήση για αυτοκίνητο από 29 Ιουλίου. Από πού τηλεφωνείτε. Από τη Γερμανία. Oh, do you want to speak German? Okay. Romila Olinka. Die beruht auf sehr viele von Gesprächen. Die beruht auf sehr viele Tage von Gesprächen. Okay, Bitte mal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 Θα είμαστε τα δυά και δύο παιδιά, ναι. Α, και δύο παιδιά από την Πάτρα. Τι παιδιά είναι αυτά? Καλησπέρα, Τριστιτάνια, προσωπικότητα Αποστόλη. Δόξα και τιμή. Εγώ είμαι. <laughs> Έλα, τι κάνεις. Στράτος χημικός εδώ. Έλα, ρε, στράτο χημικό. <laughs> τι έγινε, πώς είμαστε. Βρε, στράτο μου. Ε, κύριε Αποστόλη, με είμαι η μητέρα του στράτου που σας πει για κάτι ε, κούκλες βιτρίνας που ενδιαφέρεται. Ε, έλα, έλα, όλα Θα καλά. την αυτή την κούκλα, την έχω ετοιμάσει. Ε, όχι, όχι, δεν, δεν έδωσε παραγγελία τελικά, ε. Η, ναι, ε, έβαλα ε, να δεν ακούσει πάντω, έτσι. Τα Ναι, μου λέει, δεν μπορώ να βγω πια από το σπίτι, τι μου έκανε και τέτοια. Μα ρεζίλη την έκανες στη μάνα σου Όχι ρε εσύ. Έτσι πήρα να τα πούμε και εμείς λίγο Ήθελα να πω κάτι για τους δαπίτες ρε παιδί μου Μιας και εγώ προέρχομαι από την ένδοξη αγωνιστική γενιά του χημικού Των μέσων της δεκαετίας του 90 στα Γιάννενα Ωπα Ήθελα να πω ρε παιδί μου ότι όντως είναι οι καλύτεροι δαπίτες Όντως Δηλαδή εγώ θυμάμαι από τότε Να το ξέρουμε αυτά τα παιδιά να ακούνε Να ακούνε που θα περάσουν και στα πανεπιστήμια, ότι. Την ώρα του τελειώναμε στα 4 χρόνια το χημικό, α πούμε, μόνο τρει-τέσσερι αρχιδαπίτες. Μόνο αυτοί διαβάζανε. Αρχιδαπίτες είναι όλοι, έτσι κι αλλιώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, λείπει το δω, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Δεν είναι ότι είχαν τα θέματα. Ήταν μόνο αυτοί διαβάζανε. Ωραία, δεν τα υπόλοιπου. έτσι, κάπως έτσι και Κάπω έτσι και οι αλλά σου λέω βέβαια, για να ξεκουραστούν γιατί πολύ. Το καλό είναι ότι α Και αυτοί δεν είχαν τα θέματα. Ε, μα καλός μ' α** και εσύ. Ε, είδες, είδες. Γράψου στη ΔΑΠΝ να πάρει το πτυχίο. Ποτέ δεν έχω ξεχάσει τα νιάτα μου στη ΔΑΠΝ του ΔΟΦΟΚΟΥ. ΚΕΡΑ! Κάθε έτσι πρέπει. κάνει τώρα κάνεις ναι, φάρση στη να μάνα πάει, σου. Να πάει, θα κάνει φάρση στη μάνα σου αλλιώς. Δεν μου λες πότε έρχεσαι Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικιός είσαι. Ε. ε? Θεσσαλονικιώσεις. Ό, είμαι, είμαι χολαριώτης. Είμαι χολαριώτης, αλλά είμαι στη Θεσσαλονίκη εδώ και χρόνια. Η παράσταση είναι πέντε του μηνός. 5 του μηνός. 5 του, μηνός. 5 του μηνός και... Στην πλάζ Αρετσού. Στην πλάζ αρετσού Θα σου φέρω και τη μάνα μα Παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Μπράβο σα. Πώ πρέπει να διαμαρτυρηθούμε για αυτό τον κύριο που κόρα κάνει η εκπομπή στο ραδιόφωνό σα, Να διαμαρτυρηθείτε εδώ, εδώ, σε εμά. Για ποιο λόγο πιστεύω. Γιατί νομίζω ότι είναι ο κριτής όλων. Ναι. Και... Πώ γίνεται αυτό το πράγμα να δλέει τόσα πράγματα τα οποία δεν είναι και αλήθεια στο κάτω κάτω. Α, είναι δυνατόν γιατί γενικώ ο καθένα μπορεί να λέει την αποψή του ελεύθερα ή μήπω. Σίγουρα, έχει... σίγουρα. σίγουρα ναι. Σίγουρα ναι, αλλά όμω αυτοί οι άνθρωποι σαν αυτό τον κύριο που κάνει εκπομπή τώρα διαμορφώνουν καταστάσει. Και πού είναι το κακό. Πώ δεν είναι κακό. Να τα λέει σωστά τα πράγματα όπω. Γιατί διαμορφώνουν καταστάσει που δεν αρέσουν σε εσά. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά θα να να διαμορφώσει και τις ίδιες τη Μακρόνησο, ας πούμε, ε. Όχι. Δεν λέω αυτό. Α. Να τα λέει όπως είναι. Και δεν μπορεί να, να λέει, ας πούμε,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 Ε, μπορεί να το πάρετε όπως θέλετε, ναι. και αρνητικά και θετικά. Είναι και κυκομπλήμαν με έναν τρόπο. Κυκομπλήμαν, βεβαίω. Κατάλαβα, βεβαίως. άρα σας αρέσει, ορισμένα, εκεί καταλήγουμε, σε ορισμένα, σας αρέσει. Σε ορισμένα πράγματα, ναι, μπορεί. Αλλά υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι οφθαλμοφανή ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος, καταλάβατε. Α, και πώς είναι δηλαδή τα πράγματα. Είναι κάπως διαφορετικά. Δεν είναι όλα μαύρα θέλω να πω. Ναι, είναι και άσπρα. Α πούμε, βεβαίω. Καταρχά, επειδή είναι και μήνα υπερηφάνεια, και εγώ πιστεύω ότι δεν είναι όλα μαύρα, είναι κυρίω πολύχρωμα. Ακριβώ, ακριβώ. Υπάρχουν Για όλα το... τα χρώματα, άσχετο αν δεν τα δέχεστε εσεί. Όχι. Εγώ τα δέχομαι όλα. Α. Όλα τα χρώματα τα δέχομαι. Αλλά. Ε, μπορώ όμω να εφράσω και την αντίθεσή μου σε αυτά που λέει ο καθένα. Καλά κάνετε. Αλλά και ο καθένα μπορεί να λέει αυτά που προκαλούν την αντίθεσή σα. Ναι, βεβαίω. Εφαύρο κύκλο τώρα, αλλά... δεν παριόμαστε. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. <laughs> Αλλά όμω θέλω να πω ότι να μην είναι πάντα μονόπλευρο, θα του το είναι, πω. Δεν δε μπορεί όμω, αυτό ξέρει, αυτό κάνει τώρα. Να σα πω και εγώ την αλήθεια: μου είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Α έτσι. Πέντε λέξει ξέρει, Μα... τι βάζει στη σειρά έτσι με ένα rotation και ό,τι βγει. Δεν πιστεύω να με βάλετε και εμένα να λέω αυτά που λέω τώρα στον αέρα. Α γιατί τρέπεστε για αυτά που λέτε, Όχι, όχι, καθόλου. σα άρα. Μήπω θα πάρω και τίποτα αν με βγάλετε στον αέρα. Ναι, με, <laughs> το χρυσό του μιτσοτάκι. Το χρυσό? Μπράβο, το το αριστερό είναι. όμως Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα Εγώ Να είστε καλά, καλό μεσημέρι yeah. Από στο Λάκο, θέλω να λάβει σοβαρά υπόψη την επισήμανση που σου κάνω σχετικά με την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και θέλω να το βγάλει αυτό. Θέλω, άμα ζητήσουν να μου κάνουν μήνυση, να την κάνουν σε μένα για την πρόεδρο τη Δημοκρατία. Πρέπει να παρετηθεί η πρόεδρο τη Δημοκρατία. Uh -huh. Όχι, αχ. Ε, τι όχι, Θα το δει ότι θα παρετηθεί, διότι έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Uh -huh. Η περιφορά τη δεν είναι η ελληνική, δεν είναι για τα ελληνικά συμφέροντα, όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Περίεργο είναι... για πρόεδρο Δημοκρατία. Συνήθω είναι, είναι? αυτό. Ένα Έ, μα πια. Θα <laughs> πρέπει εσεί που ασχολείστε δυνατά με τα μίνδια να πούμε να μπείτε μέσα και να δείτε τι λέει συνεχώ και πώ συμπεριφέρεται. Μα έχει παρέφθει τη γάτα, άρα είναι φιλόζωη. Άρα δεν πειράζει, συγχωρούνται τα άλλα. Μα, αυτά δεν είναι. όλα. δεν είναι. Καλύψω, καλύψω. Έχει άλλα προβλήματα. Όχι, δεν μα ενδιαφέρει η γάτα τη ήθη. Ε, άμα δεν σε να σε κάνω εγώ τώρα. Και ο σκύλο του Μπιτσοτάκι, αυτά είναι για το Θεαθήν. Βεβαίω χρειάζεται και το Θεαθήν να φόβει. ο κόσμο θέλει να φάει θεαθήνε, α φάει θεαθήνε και επιστοτικέ χρεωτικέ κάρτε για ο, καράβια. Μετά η Αποστολή φωνάζει εσύ να αλλάξει ο κόσμο. Πώ να αλλάξει ο κόσμο, Να αυτοί του πάνω. απάνω, Όλους, Όλοι οι ηλίθιοι. Θα οριμάσουν οι συνθήκε, θα έχουμε πει. Λοιπόν, Σαφήν, γεια σου. Δεν μου λες, εσένας, έπιασε αυτό που το 150 εμπρός, είχε μέσα στην ηλικία. Δεν με πιάνει, δυστυχώς, δεν με πιάνει. Τουσουγα μοτοούρ. Ε, ε, τι καλή κυβέρνηση έχουμε. Προτεραιότητα έχουν, πώς λένε, να σκεφτεί τους νέους. Και μου αυτό θα φτάνει τα 150 εμπρός, γιατί φτάνουν, ε, για πες μου. Για διακοπές, για, για θεάματα, πες. για πολιτισμό, για όλα. Για όλα. Θα μου λε, δηλαδή, να προλάβει με να μπει στο καράβι. Μόνο τα 150 ευρώ, ό,τι να πάρει από το καράβι, δεν του φτάνουν. Όπω πάει, α πούμε, διακοπές Είναι μόνο για το καράβι. Άμα είναι μόνο για το καράβι, φτάνουν. Δηλαδή, για να πα τίνο, σου φτάνει. Δηλαδή, να πάρει <στονίτλει> και ένα ποστάκι <στονίτλει> και ένα καφέ, ισόριο. Κοιτάξτε, επειδή δεν έχω ακούσει τίποτα στι ειδήσει, αυτέ οι καλύβε των 200 μεταναστών, εργάτε γη που γίνανε στάχτη και μπουργκερι σε αυτέ τι σα... συνθήκε που δουλεύουν, δεν άκουσα τίποτα από όλα τα κανάλια, το Μόνο ο ριζοσπάστη. Έχει άκουσε τίποτα. Θα κανείς. ούτε θα ακούσει κανεί. Mm. Το πώ δουλεύουν, το πώ του εκμεταλλεύονται. Και κατά τα άλλα όμω δεν του θέλουν του μετανάστε στην Ελλάδα, όλοι αυτοί που του εκμεταλλεύονται. Σωστά, αποστόλη μου. Σιγά που δεν του θέλουν, μια χαρά του θέλουν. Εκονομάν από αυτού. Yeah. Αυτά τα λένε για να βγαίνουν. Να του ψηφίζουν τα χάπατα, οι δικοί του. Μπράβο, για να δει πόσο χάπατα είναι, μια ζωή, δεν θέλω να το πω, από το πω, δεν ενδιαφέρει ο ελληνικό λαό Δεν μπορεί να καταλάβει τι. Πια ποια είναι η αξία του. Εκείνη η κυρία που σε μιλούσε χθε για το πρόγραμμα του Νιάρκου, βρε. Θέλω να μου πείτε το πρόγραμμα για το Νιάρκου. Να μου πείτε το Σαββατοκύριακο τι έχει. Έχει Λίνα Μενδώνη live, παραστάσει. Δεν είναι εκείνη που ήταν για το εμβόλιο. με ένα κωδικό που θα σα δώσω να μου πείτε ποια εμβόλια είναι να κάνω. Το ρώσικο θα κάνετε, το Sputnik. Γίνεται στον ποπό αυτό το ρώσικο. Ο θέλω της Pfizer, το εμβολίο; Δεν μπορείτε να διαλέξετε κυρία μου λυπάμαι. Θα το φάτε στον κόλο το ρωσικο. Όχι δεν θέλω να πάρει το βάλει που βάλετε ο δικός στον η, είναι. Ναι ίδια είναι, ίδια είναι. Λοιπόν φιλάκια θα τα πούμε την Κυριακή. Έλα για για για. Για για.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 Να σου πω κάτι τώρα, εγώ είπαν αυτά για τα μαγαζιά Έχουμε έναν φίλο τον Αντώνη ο οποίος δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο Αλλά παίζει πολύ καλή η ρακέτα, τι να κάνω αποστολή Τον Αντώνη τον πατέρα. Όχι ρε ε, το... Λέω πως είναι ο Τόνης ο, ο και δεν παίζει ρακέτα ο Τόνης Σίδεσ' <Τι Τι> pienso solamente en ti Oye oye Chillas, inne, estos son 65.000, 110, estos 65. la magia del amor en tu piel en tu sabor Necesitas toda esta dinero que ton banderas, ahí se dinax, se dinax Recuerdo tu calor Desearía morir cerca de ti En las olas de este mar Sueño en la eternidad Καταλούλα Λέντρας Ποιος Παντέρας, ποιος είναι να τα ζωμίζω Αντώνης ο Παντέρας Εσύ δέξεις τον Παντέρας Η άλλη δέξεις τον Κόκερ Άλλα δάλλα Ο